Έλα ρε, Έλα. σοκαριστήκαν όλοι με τον ασκητή. Ε, σοκαριστικά, σοκαρίστηκα. Σοκαριστήκα Α, το μπέζει ο τώρα Τι είναι αυτά τώρα, βνανίζονται. Ξέρετε ότι σήμερα δυστυχώς ένα ποσοστό 6-10 άνδρες, έγκαμος. Με 10-15 χρόνια γάμου. Αυνανίζεται συστηματικά. Όχι. Εγώ νόμιζα μόνο οι υπουργοί ε... το κάνουν αυτό. Συγκεκριμένοι, δηλαδή, έχω στο μυαλό μου κάποιου. Πρώτον, α πάμε να το φτιάξουμε τα νούμερα τώρα όπω είναι, τα πρακτικά. Πε τώρα, εσύ είσαι παντρεμένο, είσαι δύο παιδιά, είσαι που στο σπίτι, στη δουλειά. Η γυναίκα τρέχει, κάνει, έχει και τα παιδιά και σένα και το σπίτι και όλα. Κάπου θε να ηρεμήσει, θα μου πει τώρα. Πώ θα σου κάτσει, βρεμαλάκκα. Και για ποιο λόγο πλέον μετά, σε αυτή την κατάσταση, κάνει συμφωνία μία-δύο φορέ τη βδομάδα για του τυχερού. Δύο φορέ ακραίο. ακραίο. Τώρα εσύ Άμα έχεις Δεν στους ετών τι θα κάνει, Υπάρχουν έτσιες επιλογές Ήποτα, UG's, Uporno, όλα αυτά Μόνο το αυτού του OnlyFans Υπόλοιπα είναι είτε ακριβά είτε μετά Θα φύγεις από το σπίτι Οπότε και τσάμπα και καλό <Σι Σίποτα> Ναι, ναι, σε καταλαβαίνω <Σίποτα> φίλε, σε καταλαβαίνω <Σίποτα> Μίλησε στην ψυχούλα των μα. Ναι, Συνέχεια, σα σας θέλω να ρωτήσω. Ρωτήστε. Σα απευθυνόμαστε για προσευχέ για να μπορέσουμε να αποφύγουμε τι βλακίε από τη τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Όχι εσά, να αποφύγουμε τι βλακίε, καταλαβαίνω. Στείλε μα το έτοιμά σου εδώ. Θα προσευχηθούμε για σένα. Επειδή ο Θεό ακούει. Δεν είναι τόσο απλό. Μια προσευχή ξέρω εγώ. Εσεί έχετε τα κουνέκτα. Εγώ έχω Κάντε μια προσευχή και βλέπουμε. Εσεί μπορείτε να κάνετε κάτι. Και με το ζημίο του, θα πληρώσω. Θα το διευθετήσουμε. Α, ωραία, ωραία. Τα σοβαρά τώρα. Πόσοι απόστολε. Είμαι καλά, είμαι καλά. Πε Να συνεχίσετε να μας δίνετε γέλιο και χωρατά. Εντάξει. Ναι, θα ανοίξουμε ένα χωρατόριο, α, όποιος α, θέλει α, να πάρει τη μερίδα του. Πολύ ωραία. Έλα από Έλα. Στο βιττικό σακούδο Τι θε. Λοιπόν, σε παίρνω τώρα για την παρασκευή μα θα λύπει. Πού το μάθε. Εσύ το είπε. Το είπα εγώ. Ναι, ναι. Παλίω ξέρει γιατί. Γιατί, Γιατί παίζουμε στην ξάννη. Σωστό. Και το Σάββατο ξέρει που θα είμαι. Όχι. Στην καβάλα, γιατί παίζουμε στην καβάλα. Ωραίο, λοιπόν, εγώ θέλω να σου πλέσω ένα μήνυμα για σήμερα. Συμπήκε εδώ στον κόκκινο στρατό, σε όλου του ανθρώπου που πολεμήσανε. Τώρα γιατί μήκη... αυτό αναφέρεσαι στη μέρα τη Ευρώπη που γιορτάζουμε. Εγώ αναφέρομαι στην αντιφασιστική νίκη των λαών. Αυτά που... τώρα, τα παλιομοδίτικα να αυτά δεν μπορώ. Αυτά όμω. Αυτά θα τα ακούσει όμω τώρα γιατί πρέπει να περάσει το μήνυμα. Λοιπόν, και τιμή και δόξα στον μεγάλο Ιωσή Στάλιν. Σταλυνοκουμούνι είσαι. Έπρεπε να το πει από την αρχή. Σταλυνοκουμούνι άρρωση είμαι. Λοιπόν, Κουμουνάρα πάμε. Τώρα. Εγώ θέλω να πω επίση ότι αυτό που είπε ο Ζούκοφ ότι απελευθερώσαμε την Ευρώπη από το φασισμό, αλλά δυστυχώ δεν θα μα συγχωρέσουν γι' αυτό. Και θέλω να κλείσω και με χρόνια πολλά σε όλα τα ζώα, τα φασιστοειδή και στου χρυσαυγίτε επίση. Πάμε. Όχι χρόνια πολλά. Στη σπορά των ιτημένων του 45. Αυτή το λένε. Α. Το λέω εγώ. Ευχαριστώ το Στέλιο Χαντζεωάνο τον Εφοπλιστή Να είναι καλά σας άκουγε και λέει τι γαϊδούρη ε, Τι γαϊδούρη είναι ευχαριστώ να μην λέει ε, όχι, με Και καλά κάντε και παίρνετε και νάτο να, να και ένα ευχαριστώ γιατί αυτό το λόγο έγινε παντή μόνος του ε, ε, Και το ένα ευχαριστώ Είπα είναι δι... να τον εφοπλιστείς Και του ανθρώπου που θέλουν συσήθεια, είναι καλώς... ας... αλλά Πού στάσσαν στα συσήθεια τώρα Να τον εφοπλιστεί, τι είναι τώρα Αλλά δεν έχω να προσθέσω εγώ περισσότερα Κάντε αφαίρεση Παρίβομαι. τότε Η διαίρεση κάτι, έχουμε πράξεις <σταίνε> Αλλά οι πράξει μετράνε, όχι τα λόγια Οι πράξει. λοιπόν, <σταίνε> λοιπόν <σταίνε> λόγια είπαμε πολλά Βάλε για Πες τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά Γεια σας, Αποστολή. Για χαρά. Είμαι αυτός που σου ζητάω τον Ιερό Πόλεμο <laughs> εδώ και καμιά δεκαριά χρόνια. Ε, και δες το έχω βάλει. Ναι, μου το βάλεις έτσι. Ε, γιατί τι θες τώρα. Τώρα θέλω να μου το ξαναβάλεις για την Παρασκευή 9 του μήνα. Δεν το χορταίνεις. Δεν το χορταίνω. Το έχω βάλει χοκλήσεις. Για την ε, ε, ημέρα λοιπόν της αντιφασιστικής νίκης των λαών, 9 του Μάη την Παρασκευή, βάλ το να... Εννοείς την ημέρα της Ε Απόστολε. έλα φίλε, Καλά είσαι. Είμαι καλά. Μπράβο. Θέλω μια παρακελιά για την Παρασκευή. Για πες. Τις επιστολές του Ιησού ο Πολός ο Βελοπούλος. Μέσα στην Έλληνες μου έχει επιστολές του Ιησού Χριστού του Ιδίου. Γράφει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Επιστολή δική του. Δικές του. Θα είστε οι μοναδικοί στον κόσμο Που θα έχετε επιστολέ του Ιησού Χριστού, του Θεού μα! Μαζί με ένα ηχητικό που θα φτιάξει με τι επιστολέ του Μιτσοτάκη, σε Φόντερ Μέσα εδώ συνέλληνε μου. Έχει επιστολέ του Κυριάκου. Όχι του Κυριάκου του Θεού, του Βελόπουλου. Του Κυριάκου του Μεσσία, του Μιτσοτάκη. Γράφει ο ίδιο Κυριάκο επιστολή στη Φόντερ Λάιεν. Δική του, δικέ του. Ορίστε Νάτο, σα τη διαβάζω. Αγαπημένη Ούρσουλα, ταμπών πολιεθνική στη Σουηδία 2 ευρώ, στην Ελλάδα 4. Προφυλακτικά με επιβραδυτικό στη Λετωνία 1 ευρώ, στην Ελλάδα 5. Και επίση, ως πουλούσε τι ίδιε επιστολέ και ο Άθανο Γεωργιάδη. Κάντε λίγο έτσι μια μίξη όλα. να φτάσει στο μυαλό σου, τι έχει. Τέλο πάνω, θα δούμε. Άμα βγαίνει, βγήκε. Εντάξει, ό,τι θέλετε εσεί, εσεί κάνετε το κομμάτι. ποιο θα κάνει κομμάτι. εσύ. Το χειρόγραφο του Ισού κοστίζει 20 μόνον ευρώ. Θα είστε οι στον κόσμο. Που θα έχετε επιστολέ του Ιησού Χριστού, του Θεού μα! Το καταλαβαίνετε, δεν το πιστεύετε. Ορίστε. Επιστολή του κυρίου Ιμώνης του Χριστού. Κοστίζει 20 μόνον ευρώ. Νάτι, αυτή εδώ είναι. Την έγραψε ο ίδιο. ιστορικές και αρχαιολογικέ αποδείξει του Αγίου Νεκταρίου Εγίνη για την αυθεντικότητα του Αγίου Μανδυλίου. Και... να το δείξουμε λίγο. Το αναφέρετε στην οθόνη αυτό που δείχναμε προηγούμενο. Και τη επιστολή του κυρίου προ τον Άυγαρο. Να μιλά. Για πατρίδα και θρησκεία ενώ ταυτόχρονα πουλάς δίθεν χειρόγραφα του Χριστού Κοστίζει 20, 20 μόνον ευρώ Συνιστά πράξη μέγιστης πολιτικής εξαπάτησης Το χειρόγραφο της Ζού στο 2 Να κοίμαν Έλα. Σου έχω παραγγελία για την Παρασκευή. Δώσε. Λοιπόν, θέλω αυτό που κάνατε τώρα που έλεγε ο Άδωνη ότι είναι ευαίσθητο ο Μητσοτάκη και βάλατε τη γαρμπή, να βάλετε και τη γαρμπή και τον πανούση που έλεγε αυτό το τραγούδι, λίγο πειραγμένο. Κύριε κύριαν... πρώτων εκλογών του 19 ναι. ότι παρουσίαζε ο Σύριζα του Κυριάχου Μητσοτάκη περίπου ένα νεοφιλελεύθερο άψικο τέρα. Δεν είναι αυτό ο Μητσοτάκη. Είναι ένας άμος κοινωνικά ευαίσθητος Ρίξε μου μία σφαλιάρα δυνατή Γιατί έρχιγε Γιατί συγκινήθηκα μάπ Και αυτή κυβέρνει μια κοινωνικά ευαίσθητη που λέει Με πιάνουν οι ευαίσθησίες μου Όταν σ' αντικρίζω Δε μας νοιάζει Και βγαίνουν οι αδυναμίζουν Και τότε εγώ δακρύζω. Και αυτή κυβέρνει μια κοινωνικά ευαίσθητη που λέει Με πιάνουν Οι αεμοροίδες μου ένα κολόχαρτο. Τσούζοι ο ποπός μου Έτυχε να έχω και περίοδο Τσίγηνος ο βρακάκι. Αλλά ο κομμενός μου θέλει να του κάνω Τελείωσε το πουλάκι Και στεναχωρέθηκα που τελείωσε Τόσο μ' άρεσε Να σου ζητήσω κάτι για την Παρασκευή Θέλω το αγόρι μου τις Βάνου Και σε κάθε αγόρι μου θέλω κάποιες επανατοίες της μαλακίες Που λένε τώρα οι Υπουργοί μας Είχα λεμπριτάδες, αυτή ξέρει Το είπαμε Το είπαμε. Το κάναμε και τελείω ηλίθιος να είσαι, καταλαβαίνεις ότι η Ελλάδα είναι διαφορετική χώρα. Α, και μας μάνες μας γέννησαν α, μου. Και εμεί Έλληνες είμαστε Αρχίζει πλέον η λέξη αξιοπρέπεια και επανέρχεται σε αυτή τη χώρα. Και με σεμνότητα θα εργαζόμαστε να κάνουμε τη δικιά σα τη ζωή καλύτερη. Ένα, το... ένα. Με έχετε βάλει τα έματα σήμερα. Λοιπόν, άλλη παραγγελία για την παρασκευή. Θα βάλει στον κυρνάκι να λύσει του ταξιδιδε. Έτσι, και αντί να βάλει το πριν από λίγο χώρη θα δεν ξέρω που να πάω κτλ. Έχει ο χάρη Κλίνε ένα και σε μια κασέτα του παλιά με ταξιδιζί που λέει φυλλαράκι, ένα μεθισμένο μέσα στο ταξί. Να αφήσω στο πίσω κάθισμα μια πίτσα και, 8 και λέει, ο 8 μπύρε. Έλληνο ταξιδιζή πάλι ο χαρικλίν και κάνει άλλο. <laughs> ταιριάζει φίλε γιατί μιλάγι για σωρωμένο, αυτό κι αν ταιριάζει. Παρασκευή Σάββατο, Κυριακή βράδυ, πολλού κόσμο Να βρούμε έναν τρόπο το ταξί να είναι πολύ πιο φθηνό Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, ώστε νέα παιδιά, και όχι μόνο νέα παιδιά, γενικότερα συμπολίτε μα οι οποίοι θέλουν να βγουν να είναι με την παρέα να διασκεδάσουν, αντί να παίρνουν το αυτοκίνητό του να παίρνουν ταξί χωρί να χάνουν έσοδο η οδική ταξί και να καλύπτει το έσοδο ναι. το κράτο. Πού πάμε, κυρία Μπα και ανάκριση. Όπου θέλουμε, πάμε. Πληρώνουμε και πάμε γενικώ. μου λένε, φίλε, το κατέστημα δεν άσμα. Ja wolałbym no. nie udawać się to, I teraz już jesteś na Politei. na mnie. Słuchajcie, że mamię w Politei. Nie mamię w Politei. Nie mamię w Politei. Nie mamię w Politei. Nie mamię w 8 Nie Ασφαλώς, κύριε, μπορείτε. Να είσαι καλά, Μπαλκάρου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγκλώμη. Chcę, Επιτυχία πάλι να επανεκλεγούν και θα του αφιερώσεις το τραγούδι. Είναι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά. Κοινήθη, μείγμα στα κερίτσια. Έγινε, να σε καλά. Θα τα πούμε το Σάββατο. Στην καβάλα. καβάλα. Δεν κανοτούμε εκεί χοντρό, εψιλοκωμένο. Όσο κάθε φτωχό θα το φωνάζουμε καημένο. Όσο θα κλαίμε γιατί φταίει το πεπρωμένο. Η μοίρα του, η τύχη του, που του γραμμένο. Δεν το βουλώνω κι Δεν σας κάνω τη χάρη, δεν είμαι το καλό παιδί και τάξω παλικάρι. Όσο τόσο έχω τόσο την υγειά μου παιδιά παιδιά. μέχρι να κλατάρι Θα τα λέω στη γενιά μου, πας και το πάρει χαμπάρι Είμαι από τα παιδιά που δεν κάθονται καλά Την έχω καταλάβει από μικρός στη σαβολιά Δεν κάνω τσιμουδιά όσο πέφτουνε κορμιά Και θα από τα παιδιά. Έλα. Έλα, τι έγινε; Καλά, να σου. Γιατί παρασκήνιο κάνε μια διαφημισούλα σαν αυτές που έχει κάνει για το μακίνα. Αναψυκτήριο ο Καφέ Καφές, toast, πορτοκαλάδε, πορτοκαλάδες, λεμονάδες Ο Όλα βάλες τη dirla paz. Dirla paz. La paz. Α, καινούριο. Ναι, το κιρανάκι ήταν αυτό. Δίρλα πα. Αν έφαγες 50 ευρώ σε ουισκάρε στο κουκάκι. Αν άνοιξες 100 ευρώ σαμπάνιε στην παραλιακή. Αν έγινες κολοτριπίδα από τα τσίπουρα στο παντράτη. Δίρλα πα. Σαλιζόμαι από το μυρίζουν, Μα δεν με νοιάσει. Δεν με πειράζει. Απ' να τα Δίρλα πα. Πιέσαι τον κόλο σου άφοβα και σου κερνά με το ταξί. Πάρε τώρα αντίρλα πα και του τα ρήφα τα καθίσματα ξερνά. Τι <Κίκατα>, κατακαφεί καρτά. Ακούω πώ έχει καρδιά μου για σένα. Τα λάμακα σου χτυπά. Στο ρήθμο τη χόρευσε τη για μένα. Πασ πασπασ, ο παρασκεπά πασπα. <Κίλιο> <Κίλιο> <Κίλιο> Πριν την παραγγελία για την Παρασκευή αυτή την εβδομάδα θέλω. λέει yeah. Λοιπόν, τη Διάμαντοπούλου να λέει αυτά που λέει. Το Βενιζέλο να φωνάζει απολυτός και την Άντζε να λέει και ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Όταν ο κύριος Βενιζέλος έδινε τα πάντα, έτσι, ως άνθρωπος, ως ε, ε, πολιτικός τέλεχος. Και θέλω να να από την άλλη. Απολύτω ιδιότητα. Με ποιο δικαίωμα σε πειρά από μένα. Απολύτω! Και ποια θυσία, ποια θυσία έχει κάνει αυτή για σένα. Ο κύριο Βανιζέλη παλέβε με κόστο την προσωπική του υγεία για να μείνει η χώρα στο ευρώ. Τι γίνεται, θα κρίσουμε! Τη Αμήου, εκεί που καίγομαι πολύ, αφιερωμένο στη φίλη μας την ειρήνη. Εκεί που καίγομαι πολύ, δεν γιατί καίγομαι κιόλας Θέλω να νιώσω το φιλίππ mm. και το κορονοϊό μου. Να μιλάω ω πιο χαμηλά, ω πιο χαμηλά, πιο χαμηλά. Και έτσι για να καβλώσον. Παρακαλώ και την Παρασκευή. Δώσε. Θέλω εκείνο το παλικάρι που είχε βγάλει για το μαράκι, ρε. Την κόμμα του φίλου. Κι φίλου. Για καφέ. Είχε βγάλει ένα TikTok πριν πολύ καιρό. Ψάχαμε τον πρώτο και τον Ένα πετσυρικά είχε κάνει ένα TikTok. Που λέει, Πάμε για καφέ με το φίλο του, πάμε αλλά θα και το μαράκι. Πάμε για ποτό, πάμε αλλά θα είναι και το μαράκι. Και δεν γαμώω! Έχω την κρίνη και δεν γαμώω. Αυτό Τι είναι αυτό, αφιέρωσε. Ε, δε. Είχε κάνει μισή εκπομπή ο Σίνιο όταν το είχε βγάλει. Πάνω αυτό. Άλληλα λέμε από κοντά επιτέλου. Όταν βγαίνουμε δεν χρειάζεται να έρχεται και αυτοί μαζί και καλά.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 Πάμε για κανένα FIFA, πάμε αλλά θα νικη το μαράκι. Πού είναι η Στο net μέσα το φέρω στο μαράκι. Κοίτα αγάπη μου έβαλα γκολ. Πάμε για μπάνιον, πάμε αλλά θα νικη το μαράκι. Το είχα δει ψυχή μου το μαράκι. Στο σβέρκο μα έχει κάτσει. Το καταλαβαίνει. Πα στην σπίτι, βάλε ένα μπολ νερό. Ένα μπολ φα. στο να και σε ένα πάσαλο. Και έλεγα να βγούμε μια φορά, ρε παιδί μου. Μόνοι μα έχουμε να βγούμε τόσο καιρό. Δεν μπορώ να έχω γάμ. Από το σπίτι σου επιπτώσει σχέσεις, Τρώω εγώ την κρίνια και δεν γάμα. Κόλα, κατάλαβε τι γίνεται. Γαμάζει ή και σε μένα. Να γάμαγα κι εγώ να γκρίνιαζε. Τώρα γιατί. Μια χάρη θέλα από σένα να χώσει σύμνο Σοβιετικής Ένωσης. Το βάλαμε στην αρχή της εκπομπής. Και το νιερό πόλεμο κατά του φασισμού. Να ρώτει να γι' να βαϊνά. Τα έχω πει εγώ να να γι' να βαϊνά. Έτσι μπράβο. Τα έχω πει πρώτος.